Se solta Να έχουμε να φάμε. Πολύ αισιόδοξο. Πάρα πολύ αισιόδοξο. Με αυτό είπαμε να ξεκινήσουμε σήμερα. Με το Γιούρια του Βελόπουλου, του Κυριάκου Βελόπουλου. Θα ακούσουμε πώ ακριβώ το είπε και για ποιο λόγο το είπε και κυρίω αυτό. Ότι δεν έχουμε να φάμε. Ε, το λέει εδώ και καιρό ο Βελόπουλο όποτε μιλάει σε ακροατέ και στη Βουλή ακόμη. δεν θα έχουμε να φάμε. Μπορεί να ισχύσει, μπορεί να γίνει αυτό. Αλλά πού βασίζει ο Κυριάκου Βελόπουλος γιατί είναι και αρχηγό κόμματο. Πού βασίζει την. Ε, Παρατήρηση αυτή, τη διαπίστωση αυτή. Θα ακούσουμε τώρα, διότι ένα πρόεδρο κόμματο δεν μπορεί να μιλάει έτσι. Έχει πληροφορίε, έχει τεκμηριωμένα στοιχεία, έχει μελέτε από πίσω για να πει κάτι, να βγει να το πει στη Βουλή, να το καταθέσει στον δημόσιο λόγο. Άλλιω θα πρέπει θα πει κάποιο ότι τρομοκρατεί τον κόσμο ή μιλάει στον αέρα, λέει μπαρούφε, αερολογή. Όχι. Είναι τεκμηριωμένο. Θα ακούσουμε από πού αντλεί την πληροφόρησή του. Δεν πρόκειται να έχουμε να φάμε. Παντοπολία! Δεν θα έχουν τα, τα, τα απλά πράγματα να φάμε Το δεύτερο εξάμεινο αυτού του έτους Άπισα με τα αφιά μου το στο Δεν Όρος Δράσμα ποιο δεν έχει σημασία Να μου λέει θα έχετε τροφή και δεν μπορείτε να τρώτε Δηλαδή θα, θα υπάρχουν στα ράφια τρόφημα Δεν μπορείς να κομπήσεις Αλλά η τιμή θα είναι απογορευτική Το ψωμί θα φτάσει 5 ευρώ Πότε σας το είπα αυτό Καλά τότε Μάδερα και με δυο πάλο Τι πάλο με δυο πάλι το Πειρακόμο το κεδάδ Θα έχετε τροφή και δεν μπορείτε να τρώτε. Θα είναι σαν να τρώμε, αλλά δεν θα τρώμε κιόλα. Όλα αυτά του τα στο Αγιώρο. Σε πε του από την αρχή να ξέρουμε ακριβώ τι έχει συμβεί, και εγώ νομίζω ότι είναι τίποτα βλακίε σαν τα... τι επιστολέ του Ισού, που δεν υπήρξαν ποτέ. Όχι, είναι τεκμηριωμένο. Του το έχει πει γέροντα στο Αγιώρο. Δεν θυμάμαστε πότε. Κάποια στιγμή κάποτε. Αλλά όμω του είχε πει. Ειδικά το δεύτερο εξάμεινο του 2022, εκείνο που θα πάει το ψωμί 5 ευρώ και δεν θα υπάρχει τίποτα για να. Φάμε οπότε το σουζι θα γίνει σουζι δεν τρός. Θα λυθεί και ένα Πανάρχαιο εδώ στην Ελλάδα τουλάχιστον Ερώτημα και μια διαπίστωση Εμείς εδώ δεν θα μας πιάσουν όλα αυτά Στην Ελλάδα δεν έχουμε ανάγκη Και από τους γέροντες και από τον Βελόπουλο Θα έχουμε να φάμε διότι υπάρχει κυβέρνηση Και δίνει στον κόσμο Καλό μεσημέρι, έχουμε σχέδιο Και προχωρούμε βάση αυτού του σχέδιου Εξακολουθούμε να κοροϊδεύουμε τους Έλληνε και τις Και επειδή γνωρίζουμε και συναισθανόμαστε την κατάσταση, κάζουμε λαγούς με πετραχίλια. Κοροϊδεύουμε τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Κάζουμε λαγούς με πετραχίλια. Σε ευχαριστώ Παναγία μου. Μας υποσχέθηκαν λαγούς με πετραχίλια. Υποσχέθηκα λαγούς εγώ. Ούτε εγώ μπαμπά. Και όλε αυτέ οι υποσχέσει έμειναν υποσχέσει. Γι' αυτό και εμεί πρέπει να σταματήσουμε να ζητάμε και να αρχίσουμε να απαιτούμε. <Ρε> <Ρε> απεργία δηλαδή! Αύριο η απεργία δεν είναι σήμερα, η απεργία είναι αύριο. Εδώ ήταν από την γνωστή ταινία. Ο λογοθέτη εκεί ο, ο ηθοποιό, είναι ο Ξεζουμίδη <Ρε> και ο γιο του. Και διαβάζουν ένα κείμενο που έχουν στείλει οι εργάτε του εργοστασίου που του κατηγορούν ότι όλο λαγού με πετραχίλια. Το θυμηθήκαμε έτσι, επειδή ακούσαμε και τον κύριο Οικονόμου, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, να λέει τι ακριβώ θα δώσει και τάζει η κυβέρνηση. Λαγού με πετραχίλια. Και ότι κοροϊδεύουν. Ο οικονόμου τα είπε, κυβερνητικό εκπρόσωπο, για να το λέει κάτι παραπάνω. Θα ξέρει. Κάθε μέρα βγαίνει εδώ παραπάνω, στι συγκρούσει, στο room, και ανακοινώνει αυτά τα ωραία που ανακοινώνει και τα δίνει αυτά τα λογίδρια. στην αρχή που περιγράφουν την άψογη κατάσταση που βρίσκεται η χώρα το πόσο τυχεροί είμαστε στο σύμπαν, στο γαλαξία γενικώ στον πλανήτη γη που πηγαίνουμε έτσι και που είμαστε Έλληνες και έχουμε αυτή την κυβέρνηση και έχουμε ερημνήσει για όλους αυτούς γι' αυτό τα ακούμε και εμεί εδώ κάθε μέρα επειδή είναι υποχρέωσή μα να ενημερώνουμε για το πόσο η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται τον εαυτό τη. θα πάμε τώρα σε ένα θέμα που πάντα μας έτσι εντυπωσιάζει είναι το που Οι υπουργοί, τον κλείψιμο που κάνουν οι άνθρωποι. Γενικώ είναι μια κατάσταση άβολη. Όχι για αυτό που το κάνει, ούτε γι' αυτό που το δέχεται, μάλλον. Για κάποιον που το βλέπει. Μάλλον είναι η μειοψηφία αυτή που το βλέπει ω κάτι άβολο. Μπορεί να είναι και πλειοψηφία. Μην αδικούμε. Τώρα δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι πώ το κάνει κάποιο ετελείω ομά. Μπροστά σε κόσμο, μπροστά σε κάμερε και το κάνει κατά συρροή, Κατά εξακολούθηση. Συνεχώ δηλαδή. Ε, θα καταλάβετε για. Ποιου και για, ποιο, τον, για ποιον το λέμε, Το πρώτο που ακούω από πολλού φίλου, σουωφόρου, συνεργάτε είναι Είμαστε άτυχοι. Πόσα μα τύχανε σε αυτή τη μα θητεία. Ξεκινήσαμε με πανδημία, κρίση πληθωρισμού, τώρα ο πόλεμο στην Ουκρανία και ποιο ξέρει τι άλλο μπορεί να έρθει αύριο. Θέλω να διαφωνήσω πλήρω με αυτή την οπτική γωνία, κύριε Πρόεδρε και κυρίε και κύριοι. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί. Διότι εμεί στην πολιτική μπήκαμε. Για να κάνουμε καλό στην πατρίδα μας. Φαντάζεσαι Νίκο. Φαντάζεσαι Χρήστο. Να είχαμε την πανδημία με τον Πολάκη Υπουργό Υγείας που θα ήταν η Ελλάδα. Να είχαμε τον πληθωρισμό και τον πόλεμο στην Ουκρανία με την κυβέρνηση Τσίπρα. Είμαστε τυχεροί ως Έλληνες γιατί αυτές οι μεγάλες προκλήσεις ήρθαν με Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. <Τι> Ήρθαν με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτέκη. Τυχαίο, δεν νομίζω. Αυτοί που μας κουνάνε το δάχτυλο είναι αυτοί που την βάλανε. Και εμείς αυτοί που τη βγάλαμε. Ένα εμπεύγα καταλαβαίνω εδώ από το τελευταίο, αλλά το προηγούμενο είναι... Παρόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι το προσυνέδριο της Θεσσαλονίκης και βγαίνει ο Υπουργός που τον έχει διορίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκη και λέει ότι είμαστε τυχεροί που έχουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη δίπλα. Και έτσι χαίρεται και ο Κυριάκος Μητσοτάκη και χειροκροτούν όλοι από κάτω Γιατί υπόθηκε καλό λόγο μεταξύ νεοδημοκρατών στο προσυνέδριο είναι, και ακούμε τον Υπουργό να λέει πόσο τυχεροί είμαστε ω λαό συνολικά που έχουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό έγινε έτσι, χύμα εκεί μπροστά. Νιώσαν όλοι πάρα πολύ όμορφα, και είναι για όλου αυτού δεδομένο ότι θα πει με αυτόν τον τρόπο τα καλά λόγια που πρέπει να πει, γιατί υπάρχουν πολλοί τρόποι να εκφράσει τα καλά λόγια. Αλλά εδώ πηγαίνει πολύ προσωπικά, φαντάζομαι θα κοίταγε δεν έχω την εικόνα, αλλά δεν έμεινε μόνο σε αυτά, το συνέχισε. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρωθυπουργέ όλων των Ελλήνων, καταρχά να σα ευχαριστήσουμε όλοι για τη μεγάλη προσπάθεια που κάνετε για να μείνει η χώρα μα όρθια. Βάλανε! Βγάλαμε! Βάλανε! Βγάλαμε! Μira como βρήκα το caballito, mira como βρήκα! Βάλανε! Βγάλαμε! Κύριε Πρωθυπουργέ, όλων των Ελλήνων, καταχάρη να σα ευχαριστήσουμε όλοι για τη μεγάλη προσπάθεια που κάνετε για να μείνει η χώρα μα όρθια. Αρχίδια. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν ισχύει αυτό που λέμε τσοτάκι. Ισχύει αυτό που λέει ο Άδωνη Γεωργιάδη. Κύριε Πρωθυπουργέ, όλων των Ελλήνων, σα ευχαριστούμε που μα βάλατε, μα βγάλατε. Που μείναμε όρθι και συνεχίζουμε μεταξύ του. Πέρασαν πάρα πολύ όμορφα Φαντάζομαι τι ακριβώ έχει να γίνει στο συνέδριο, γιατί αυτό είναι προσυνέδριο. συνέδριο τη Θεσσαλονίκη. Θα κορυφωθεί το γλίψιμο. Και έτσι πρέπει γιατί έτσι πρέπει να γίνονται όλα αυτά. Υπάρχουν και κάποιε δημοσκοπήσεις που τρέχουν. Ε, δίνουν μια διαφορά πια 8, αλλά με πτωτική, νομίζω η Ν. δημοκρατία από τον Οκτώβριο και μετά έχει χάσει καμιά δεκάρα μονάδε. όλα αυτά είναι πρώτη ναι, σε σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίο δεν τσιμπάει. Δεν τζιπάει, δεν τραβάει με τίποτα. Πάντα όλα αυτά στις δημοσκοπήσεις. Οι στις δημοσκοπείς δημοσκοπή σήμερα που μιλάμε έχουν τη νέα δημοκρατία σταθερά πρώτη με 8-9-10%. Είμαστε στον τρίτο χρόνο διακυβέρνησης, με πόλεμο, πανδημία, πληθωρισμό και έχουμε σταθερά 8-9-10%. Με συγχωρείτε κύριε πρόεδρε. Εάν έχουμε φτάσει να θεωρούμε αυτό κακέ δημοσκοπήσει στη Νέα Δημοκρατία, έχετε γράψει πραγματικά ιστορία. <Συλίου> Γιατί δεν θυμάμαι ποτέ καλύτερα στον τρίτο χρόνο σε καμία κυβέρνηση. Εδώ κλείνουν τα σάλια. <Συλίου> τα αποσύρουμε. Ό,τι ακούσατε, ακούσατε. Ήταν καλή δόση γλυψίματο προ τον κύριο πρόεδρο, τον πρωθυπουργό όλων των Ελλήνων, από τον υπουργό όλων των Ελλήνων. Οι δημοσκοπήσει. αν πάνε καλά οι ίδιε και αν η μεγάλη δημοσκόπηση που είναι η Κάλπη φέρει ένα. 60% στο Βελόπουλο, τότε θα είμαστε το ευτυχεί. Και να α πω και τα χαρμόσυνα τώρα. Έχουμε και χαρμόσυνα. Τι έγινε, ρε Παπαγαλάκια του συστήματο. Όλο το σύστημα εναντίον του Ορμπάν. Και ο Ορμπάν θριαβευτή των εκλογών 60%. Ο Ορμπάν μια χώρα από το πουθενά, μέσα στο ΔΕΛΤΑΝΤΑΦΕΝΑ. Του βγάζει, κάνει πρωτογενή τομέα παραγωγικό ιστό. Έτσι, δίνει κίνητρα για δημογραφική επίλυση του προβλήματο. Και βγαίνει τώρα με 60% πάλι πρόεδρο εκεί στην Ουγγαρία. Πάλι πρωθυπουργό. 60% σου λέω τώρα. Ναι βεβαίω. Αν δηλαδή υπήρχε μια διαγυβέρνηση στη χώρα μας που έκανε ένα σχέδιο 2-3 ετών και κάναν την υπομονή θα μπορούσαμε να κάνουμε πολλά στον τόπο μας. Μουσική Αν δηλαδή υπήρχε μια διαγυβέρνηση στη χώρα μας που έκανε ένα σχέδιο 2-3 ετών και κάναν την υπομονή Και κάναν την υπομονή Και κάναν την υπομονή Θα μπορούσαμε να κάνουμε πολλά στον τόπο μα. Υπομονή χρειάζεται. 60% By the way, που λέμε, 53% πήρε ο Όρμπαν. 60% το έκανε ο Βελόπουλο. Λεπτομέρεια δεν έχει καμία σημασία. Αυτό βγήκε, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Είχαν εκλογέ στην Ουγγαρία, γι' αυτόν λέμε. Είναι λίγο ακροδεξιό ο Όρμπαν, αλλά πολύ αποτελεσματικό. Όπω περιέγραψε εδώ ο Κυριάκο Βελόπουλο. Αν κάνετε υπομονή και δώσετε στο Βελόπουλο το 53%, όχι το 60%. έτσι κι αλλιώς με το εκλογικό σύστημα το δικό μας και με 43% βγαίνει και με 38% θα βγει αν πάρει αυτό το ποσοστό Βελόπλος και κάνετε υπομονή, εκεί το κομβικό κάνετε υπομονή 2-3 χρόνια θα γίνουμε μετά καλύτεροι και από την Ουγγαρία όλο αυτό θα το καταφέρει ο Βελόπλος με τι νομίζετε, με μυαλό Μπήκαμε στη Βουλή για να αλλάξουμε την πατρίδα πολιτικά. Αν μας ψηφίσει το 50% των Έλληνων. Σαν 50% έτσι, Το 40% Εναι. να πούμε θα κυβερνήσουμε και να αλλάξουμε πολιτικά την Ελλάδα. Εγώ δεν είμαι Αχηλέα. Εγώ είμαι Οδυσσέα. Με το μυαλό θα πάρω την ε, πόλη. Εμεί θα είμαστε Οδυσσέα, σα λέω. Θα πάρουμε την πόλη έξυπνα. Γιούργια! Ω Οδυσσέα, όπω έκανε ο Ρουμπάν, μάγκα ήταν. Με το μυαλό θα πάρω την πόλη Με το μυαλό θα πάρω την πόλη Και την Αγιά Σοφιά Έλεγε ένα παλιό, θα πάρουμε την πόλη και την Αγιά Σοφιά Με μυαλό, με μυαλό τόχι. Να το παραδεχτούμε όλοι. Υπάρχει πολύ μυαλό, περισσεύει πολύ μυαλό, οπότε αρκεί εσεί όλοι τώρα που δεν έχετε και τόσο να εκτιμήσετε το μυαλό του Βελόπουλου, να δώσετε το 40% ώστε να κάνουμε μετά υπομονή τρία χρόνια για να πάνε όλα πάρα πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Είναι πολύ απλό δηλαδή να εκτιμήσετε κάποιον που έχει μυαλό. Ιστά μυαλή δεν ξέρω αν μπορείτε να το εκτιμήσετε γιατί αν τον δεν έχει κάτι πώ μπορεί να το εκτιμήσει. Αλλά... Τον βλέπετε πώς συμπεριφέρεται. Στον πολιτικό βίο φαίνεται ότι έχει μυαλό, οπότε αυτό δεν το αφήνεις να φύγει, δεν το χάνεις, γιατί αν το χάσεις, έχεις χάσει εσύ ο ίδιος. Αν δεν γίνει κάτι με τον Βελόπουλο και αν χάσει ο Μητσοτάκης, έρχεται μετά η νέα γενιά πολιτικών στη Νέα Δημοκρατία, που κατά σήμερα έχουν το ίδιο όνομα με την παλιά γενιά πολιτικών. Να, για παράδειγμα, Καραμαλής. Κύριε Καραμαλής. Όταν μου κάνατε τη τιμή και μου αναθέσατε το πόστο του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, θυμάμαι ότι συζητούσαμε να γαλμίσω. <συζητούσαμε, <συζητούσα> συζητούσαμε να γαλμίσω. <συζήτυξη> <συζήτυξη> Για το οποίο εγώ προσωπικά είμαι πολύ περήφανος. Τα κατάφερα να υποθέσουμε Επειδή είναι νέος, είναι μικρός Το συζητούσε με τον Πρωθυπουργό αποφασίσανε να γίνει αυτό ακριβώς Και το αισθάνθηκε την ανάγκη να το μοιραστεί Και μαζί μας Θυμόμαστε όλοι Τη selfie που βγάζει ο Άδωνης Το είχε πει δηλαδή Αλλά προφανώς έτσι γίνεται Τη selfie που βγάζει ο Άδωνης στο σούπερ μάρκετ Δηλαδή, ειδικά αυτή την εποχή, πας στο σούπερ μάρκετ, πάνω και στα βρελίσια μελίσια που έχει πει, μένει Και ψωνίζει και δίπλα σου βλέπει στον Γεωργιάδη βλέπεις Βλέπει τιμέ, έχει το καλάθι, ψηλό άδειο, είναι δεν γεμίζει έτσι κι αλλιώ. Οπότε με το που βλέπει τον Άδωνη Γεωργιάδη σαν καταναλωτή πελάτη του Συπουρμάκρε, βγάζει βγάζεις σε selfie Εκτό αν είναι κάποιο σπύπαιθρεν που παίζουν τον εθνικό Ύμνο και την, ώρα και την προσοχή. Τα η τελειώσει ο ύμνος, τον Άδωνη, μια με τον Άδωνη. Το θέλουν όλοι οι Έλληνε πολίτε. Πώ είμαστε, 11 εκατομμύρια. Αν βγάλουμε τον Άδωνη που είναι ο ένα, όλοι οι άλλοι θέλουμε και τα νεογνά και όλοι να βγάλουμε σέλφι με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Δεν έχουμε όλη τη χαρά, κάποιοι την έχουν. Ο Άδωνη πριν μια βδομάδα, δέκα μέρες είχε πάει στην Αραβία, όπω λέμε, για να φέρει επενδύσει. Έφερε πολλέ επενδύσεις Αλλά χτε γυρνώντα, χτε το βράδυ, ε, είπε, εκμυστηρεύτηκε στη Χριστίνα Κοραή. Τι ακριβώ του ζήτησε κάποιο Άραβα. Εγώ Ά, να θυμίσω τη συνέντευξη καθώ είχαμε πάρουμε το Δημήτρη στα παραπολιτικά. Στη μία μα είπατε, ε, ε, ε, μου τραβάνε oh, σελφί. Όχι, το ξαναρώτησα και μου λέτε πόσα σελφί έχω ανεβάσει. Όχι, έχει σημασία. Δηλαδή, θεωρείτε ότι ο κόσμο είναι πανεπιστημιακό. Είναι η ακρίβεια, η σπουδαιότητα. Ήρθε ένα Σαουδάραβα με κελεμπία. Και μου ζήτησε να βγάλουμε σέλφι. Ελμππουμπούκο αλλάχαρκ σέλφι μομπάιλ ζίουμ. Ας σούπερμαρκτ μπουμπούκ. Και μου ζητσα να βγάλουμε σέλφι. Ελμππουμπούκ αχτραμπάμ αδιοκρίνιστα ποσά εχα Ναι, δεν πάει έχω κρατημένη στο κινητό μου, Λοιπόν, θα κλείνετε. Θα στη φίλη μου τη Χριστίνα. μάθαμε τη βράδυ. Στο άξιον ότι ζητάνε και οι Άραβες να βγάλουν selfie με τον Άδωνη, όχι μόνο οι πελάτες οι εδώ οι ευτυχισμένοι στο σούπερ θέλουν όλοι μία selfie με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Εμείς βρήκαμε και τον Άραβα όπως ακούσατε, είχαμε και την φωνή του, ακούσαμε τι ακριβώς δήλωσε, σε άπτεστα αραβικά μιλούσε ο δικό μας σώ. Άραβε σαν το Βουτσά, που τεινόταν Άραβο, μοφόταν και λίγο μαύρο και έτσι πήγαινε. Όχι, μαύρο μοφόταν σε άλλη ταινία που έκανε ότι είχε έρθει από την Αφρική, ναι, με κάρβουνο. Όπω και ο Κωνσταντάρας Μεγάλη επιτυχία στα καλύτερα του ελληνικού κινηματογράφου. Ο κύριο Οικονόμου τώρα είναι πολύ αγαπημένο μα. Έχουν περάσει πολλοί κυβερνητικοί εκπρόσωποι, αλλά ο κύριο Οικονόμου έχει εξελιχθεί σε ένα από του πιο αγαπημένου μα εδώ τη εκπομπή, γιατί λέει μόνο και πάντα αλήθειε. Καλό μεσημέρι. Απόφαση τη κυβέρνηση. είναι να εξαντλήσει τους πολίτες. Υπάλου. Γιούργια! Απόφαση της κυβέρνησης είναι να εξαντλήσει τους οικονομικά στενέστερους. Έχουμε σχέδιο και προχωρούμε βάσει αυτού του σχεδίου. Γιούργια! Θα μείνει όρθιο κανεί. Θα σα εξαντλήσουν. Το έχουν πει, το λένε, το εφαρμόζουν. Εδώ η Ελληνοφρένεια Όπω κάθε μέρα από τα παραπολιτικά 90,1, 2, 1, 10, 80, 80. Το τηλέφωνο επικοινωνία σας περιμένει ακριβώς απέναντι να μιλήσετε, να κάνετε εκμυστηρεύσεις, να ακουμπήσετε πάνω του, πείτε ό,τι θέλετε. Αύριο μπορεί, αν έχει στάσει να μην είμαστε εδώ, πότε ό,τι πείτε θα παίξει από πέμπτη και μετά. Δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως η στάση εργασίας σε εσύ, αλλά νομίζω κάτι τέτοιο ψιθυρίζετε. Συνήθω το κάνουνε πάνω εδώ σε εμά. Αν δεν μας ακούσετε, να ξέρετε ότι είμαστε κάτω στην διαδήλωση στο κέντρο τη. Αθήνας, για κάτι ψηλό θέματάκια μαζεύουν οι εργαζόμενοι κάτι ακρίβεια ακούω, κάτι πετρέλαια, κάτι καύσιμα κάτι λογαριασμούς της ΔΕΗ, ένας πόλεμος που είναι παραδίπλα ανούσια θέματα δεν είναι κάτι σοβαρό, το καταλαβαίνετε ο Δημήτρης Χίρκος ρυθμίζει τον ήχο Παραπολιτικά, radio, παραπολιτικά.gr, το mail του σταθμού, αυτή την ώρα το που παρακολουθούμε εμεί εδώ. Τη στέλνετε. ελνοφrenia.net.gr, το επίσημο site του ομίλου Ελνοφρένεια. Εκεί μα ακούτε τώρα live μετά οιχογραφημένου. Στο YouTube μα βρίσκεται στο Ελνοφρένια Official, από κάτω έχει και διάλογο να κάνετε. Και εγγραφή. Πρώτο μέρο του λαού μα κουλάει και στι πρώτε διαφημίσει. Έλα, παραπολιτικά εκεί. Παραπολιτικά εδώ. Ο προφήτης Χατζιαπόστολος. Του Χατσιφλουρέντζου, Χατζιμούνα. Θα μας κάνεις μια προφητεία για τον μέλλον μας. Βανδύτη που αν βγουν αληθινές οι προφητείες. Κοίτα, προφήτες τώρα αυτά τα ασυχαίνουμε λίγο, δείχνει μια έπαρση, μια ψωνίλα τώρα, ότι να λέω ότι είμαι προφήτης τώρα, λίγο αηδιάζω... Μέντιουμ, να περάσουμε στο Μέντιουμ. Μασάω δαφνόφυλλα. Άμα θες, μασάω δαφνόφυλλα. Κάντε με κάτω. Ναι, δεν τελεω. Με μελιά τα κατήλες στα στούντιο, ο Μιχάλης είμαι από ταξί. Γεια Μιχάλη. Συνεχίστε για να παιδιά σας, πούμε. Ρε φίλε, α πούμε κάτι. Παίζουν κάτι. Αυτή η Ζαχάροβα, ρε τι μιλφέγγεινε αυτό, ρε φίλε. Μιλφέγγει, α είσαι μερακλή. Πολύ ρε φίλε, τι μιλφέγγει. Απίστευτο. Ξέρει και η Ζαχάροβα, η στο εξωτερικό το εξωτερικό. Ξέρω, το... Ξέρω, το... ξέρω, αυτή τη Ζαχάροβα από τη Ζαχαρόνη φίλε... που λέμε. Φίλε, <laughs> Λέω και ένα έτσι πιο μέτριο αστείακι, περνάνε και αυτά κάποιοι που στάρουν και σε φερλί. Εγώ χθε είδα στον δρόμο έναν βιαστή. Α! Τι έκανε! Τι έκανα, άρχισα να τρέχω. Έτρεχα, έτρεχα, έτρεχα! Τι έτσι δεν φίλε, για, για πάντη ξέρετε το όπλο και πολεμούσα κι εγώ μαζί με του Ετσένου. Καλά, κατούρα και λίγο κι εσύ τώρα με τα όπλα. <laughs> Πάρε το πιστολίνο σου και έτρεβα παραπέρα. <laughs> Έλα, όλοι οι επιβήτορε ξαφνικά βρεθήκαν όλοι. Οι μισοί θέλουν περιμένουν τι <laughs> ουκρανέ να αναγνώσουν. Γιατί σε χαλάει, σε χαλάει, δεν τον αγαμώσουν. Και οι άλλοι κοιτάνε τη Ζαχάροβα, σούργελο. Κυρία Ζαχάροβα, τελοπών σε βιταμίνη D3 και C. Είναι σοβαρός ο Άντωνης εσύ Ναι, τι είναι <laughs> Αν κάτι είναι ο Άντωνης είναι σοβαρός <laughs> Όλοι έχουμε να το λέμε αυτό Είγε μέσα στη Βουλή και είπα αυτό το πράγμα Το Μάρτιο του 29 Ελλάδα ήταν η μοναδική συνεδοζώνη Με αρνητικό πληθωρισμό Είχε μείον 2 Το Σύνο8.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 Ελέρα Κουνούμα, λέει. Τι θε. Με θυμάσαι, ρε. Που... Σε θυμάμαι. Έλα να σου πω. Φαντάζεσαι τη φάση να σε κοιτάει ο κούλης στα μάτια και να λέει. Τα είπαμε και τα κάναμε. Στο τέλο τη τετραετία θα μπορείτε όλοι σα, όλα τα κομματικά στελέχη, να κοιτάνε του πολίτε στα μάτια και να του Λέτε Παρά τι δυσκολίε, τα είπαμε και τα κάναμε. Είναι... Δεν θέλω να φαντάζομαι τη φάση να με κοιτάει ο κούλης στα μάτια έτσι κι αλλιώ. Θα σε πιλωτήσει, Ε. Είναι τόσο σε που θα σε πιλωτήσει. Δεν το αντέψω αυτό, ναι, δεν το αντέψω. <σομίου> υπάρχει μια λύση για αυτού. Γεωργιάδη, Πλεύρη, Νισέλε, Κούλη. Και αυτοί δεν αποστραβητούν από την πολιτική να ασχοληθούν με το θέατρο. Έχουν ταλέντο, είναι νούμερα. Εγώ διά... <σομίου> τα έχω πει και του τιμώ και σε κάθε παράσταση Α, για τη στιμά... συνεχή παρουσία του στην επιθεώρηση. Α, Πέντε τα λέω. Στιμά. Με <σομίου> την ευκαιρία όμω έχουμε παράταση παραστάσεων. Ζήτω το πένθος Α, για άλλα δύο Σάββατα. Άρα κουμπάλα, πάλι διαφήμιση δεν Έτυχε. Στο Σταυρό του Νότου. Δύο τελευταία Σάββατα, παράταση παραστάσεων. ναι; ε, τον κύριο λαδά Λά δά; Το Ναι ναι ναι ναι. Που είναι σε μεγάλος που είναι γέρολαδας; <χι>, Όχι δεν είναι μεγάλος. Α. το γεγούντω το λα, Για Έχει, Γιατί δα. το κάνετε με παύση Είναι λα δας. Όχι, τον γιο το του λαδά. Είναι με δύο αλφα, είναι λαδά. Όχι, όχι, λαδά. Και δεν το λέτε λαδά. Λαδά. Τώρα το λέτε έτσι, πει το παγώ Είναι αυτός που είναι και σε τυράκια τρίγωνα, λαδά κυρί που λέμε. <laughs> Ρε χιούμορ. Απιστεύετε ακόμα ότι θα σα τον δώσω. Λαδάς. Μάλιστα. Ναι, όχι, δεν θα πάει καλά. Δεν καταλαβαίνω. Δεν γίνεται, δεν είναι εδώ, τον έχω στο ψυγείο. <laughs> το τρίγωνο τυρί. Οκ, okay, εντάξει. Χάρηκα. Ναι. Πήγαινε και σε ένα διάλειμμα τώρα. Με έχεις φάει τόση ώρα. Σε Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρωθυπουργέ όλων των Ελλήνων, κατά να σα ευχαριστήσουμε όλοι για τη μεγάλη προσπάθεια που κάνετε για να μείνει η χώρα μας όρθια. Άρα λοιπόν οφείλουμε να ανάψουμε μια λαμπάδα στο μισοτάκι Με λαμπάδες. Με λαμπάδες ο καθένα, έρχεται και Πάσχα μαζί με τα άλλα κερδιά που θα πάρετε. Πάρτε και μια λαμπάδα. Χρειάζεστε. Αλλιώς θα περιμένουμε στις εκλογές να εκφράσουμε αυτή την ευχαριστία που λέει εδώ και ο Άδωνης προς τον Πρωθυπουργό. Φαντάζομαι σχεδόν το σύνολο του ελληνικού λαού θέλει να την εκφράσει αυτή την ευχαριστία. Τώρα πότε θα γίνουν οι εκλογές ώστε να εκφράσουμε την ευχαριστία θα μας πει η γιατρός. Και γιατί θα μας πει γιατρός. Δ Η κυρία Παγώνη, η πανδημία έχει τελειώσει, την τελειώσαμε πολύ μεγάλη επιτυχία. Οπότε επειδή είναι στο πάνελ, τη ρωτάνε και για άλλα θέματα. Δεν ξέρω αν έχει μιλήσει και για τη ρούλα τη Πάτρα, αλλά για τι εκλογέ μίλησε σίγουρα. Τι εκλογέ τη Άλαι τι βλέπετε κοντά, Όχι. Πού τι βλέπετε δηλαδή, Για την άλλη χρονιά. Δεν προβλέπετε πρόορε εκλογές? Σαν το Μητσοτάκη λέτε κι εσεί τέλο τη τρετία, Δηλαδή. Όχι, τέλο όχι, αλλά στα μέσα τη άλλη χρονιά. Έτσι, μέσα σε άλλε χρονιέ λόγο να κάνει τώρα εκλογέ. Δεν ξέρω, εσεί θα μα πείτε. Εμεί που να ε, νοί, νοί, νοί, νοί, νοί. Σύσταμα, σπουνα, ξέρουμε. Πολύ <συμφί> σωστά λέει ο οικονομό μου. Εσεί θα μα πείτε ρωτάει γιατρό για το πότε θα γίνουν εκλογέ. Και με πολύ μεγάλη ευκολία η κυρία Παγόνη λέει για το πότε θα γίνουν εκλογέ. Ένα άλλο κανάλι παλιότερα δοκίμαζε κόλυβα τρώγαν κάτι κουραμπιέδε, κάτι μελομακάρονα Φτιάχναν στο Μέγκα ήταν το πρωί. Φτιάχναν μελομακάρουνα, μελώναν τα μελομακάρουνα τα Χριστούγεννα. Γενικώ είναι ωραίο αυτό και είναι πολύ. Σωστό, αληθινό, σοβαρό, εκπέμπει σοβαρότητα, από όπου και αν το δει κανείς. Τώρα, στις εκλογές που θα γίνουν το 23, όπω μας διαβεβαίωσε πλέον καθαρά η κυρία Παγόνη, εκεί θα πάει η κυβέρνηση με κάποια επιτεύγματα, ώστε να τα εγκρίνουμε εμείς και να τους ευχαριστήσουμε, που λέει ο Άδωνης. Ποια θα είναι αυτά τα επιτεύγματα. Η κυβέρνησή μα συνεχίζει τι μεταρρυθμίσει και υλοποιεί τι δεσμεύσει που ανέβαλε, ανέλαβε προεκλογικά απέναντι στον ελληνικό λαό. Τέτοια κυβερνησάρα που έχουμε στην Ελλάδα ούτε στον ύπνο μα. Μειώσαμε του φόρου και τι ασφαλιστικέ εισφορές. Ο τζέμπα ζει. Ξεμπλοκάραμε και θα εξακολουθούμε να ξεμπλοκάρουμε. Σπρώξε. Σπρώχνω. Σπρώξε. Μπρώχνω. Έργα που είχαν βαλτώσει στη διάρκεια τη προηγούμενη διακυβέρνηση. Και άλλο Σπρώξε. Σπρώξε. Κάναμε άλματα στον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτου. Και το τέλειο τσιπά Κανονικό σφράγκετμα. Βελτιώσαμε το επενδυτικό περιβάλλον. Τέλεια. Πετύχαμε το 2021 ανάμεσα στα άλλα αύξηση των εξαγωγών. Εδώ πουλάμε παρακαλώ. Με 20 και με 25 ντουμπλεβά. Αύξηση των επενδύσεων και των νέων επιχειρήσεων. Άνοιξα ένα μαγαζί αλλά με κλείσανε φυλακή. Για χρέη. Όχι. Τα άνοιξα με γνωστό. Πετύχαμε δυναμική ανάπτυξη. Πετύχαμε δραστική μείωση τη ανεργία. Ο κόμμα τελικά το δούλεμα. Άντε πάλι ο Άδωνη να μα προσγειώσει. Όχι, μια χαρά τα λέει ο κύριο Οικόνο. Μου βάλαμε και κάποια ηχητικά για να το κάνουμε πιο παραστατικό. Κάπω έτσι μπορεί να είναι και ένα σποτάκι τη Νέα Δημοκρατία όταν θα γίνουν εκλογέ του χρόνου που μα διαβεβαίωση παγώνει. Για να ευχαριστήσουμε τον Πρωθυπουργό που μα ζητάει ο Άδωνη Γεωργιάδη. Να, ένα λαό τώρα εδώ ακολουθεί ο οποίο είμαι σίγουρο είναι αχάριστο λαό. Ε, ε, ε, για μολαέ. Μια κρατά νεμόκρατα, ε για μολαγιά. Ella vida carra mola. Tu capitán Icaria. mola. De mole de hijitito Lala. Και τι, δεν πήγε καλά? Όχι, είχα πει να μου, είχα πει το τηλέφωνο μου να με πάρει. Και δεν σας πήρε? Όχι. Τέτοιο είναι, εμψόλου συγκόμενες τέτοια κάνει. Δεν, τι μου είπατε? Τέτοιο είναι λέω, ναι, απαράδεκτο. Όχι απαράδεκτο, δεν είναι. Τον φλερτάρατε και σας έγραψε? Ε, κοιτάξτε, δεν μπορούσαμε φλερτάρει 90 χρόνων και... Δεν, δε, είναι μερακλής, είναι μερακλής.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 Κοιτάξτε να δείτε, εσείς είστε από, το, από τα παιδιά. Ναι, ναι. Τα Του Πειραιά τα... που κατέβηκαν σύγκρου και εκδίδονται, ναι. τα παιδιά και μου αρέσουν και σα ακούω. Να είστε καλά. γιατί είναι μεγάλες ηλικίες και περνάει η ώρα μου, ευχάριστα μαζί σα. Εντάξει, λοιπόν, έχω και άλλε που είναι μπαμπόγρες. Λοιπόν, σε <laughs> ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, χάρη, κατ' τους άκουσα. Και εγώ το ίδιο. Αύριο, για. Για λάλα, αύριο. Για, για, Γεια σα, Γεια. Yeah. Συγχαρητήρια για την παράσταση το Σάββατο! Ισούνα! Ήμουνα, είχα έρθει με τον κολυτό! Και καλά, περάσατε! Ήταν γαμπτό <γ**> λόγω χιέλιου και, και κλάμα του μαζί! <γ**> Αλλά βέβαια, εγώ είμαι και λίγο κατηστηριμένο. <γ**> Πολλά <θα> δεν <δι'> καταλαβαίνω! <σχαιρεσί> Όσο κατάλαβε, δεν πειράζει! Ρε Αποστολή, να σου πω κάτι, τι θα κάνουμε να βρούμε κι εμεί χαλαβίσμα να μα βολέψει κάτι να κάνουμε! Εσένα, πού να σε βάλω! Ε, που έχει, τι έχει! Πήγα <σχαιρεσί> θε. Α, είσαι να ανοιχτό! <σχαιρεσί> ναι, ναι, τι! Είμαι ορθάνικτο! Υπάρχουν κάποιε ανάγκε κάτω στα <σχαιρεσί> καμαρίνια.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 Έλα από το λάο. Τι θε, Τι αναμαλεί αυτή με το ράδει που ακούμε τώρα μέσα από το τηλέφωνο. Είναι από τη μετακόμιση. Ναι, θα τα φτιάξουμε. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, περάσαμε πολύ ωραία το Σάββατο, έτσι μαγει, σα είδαμε. <laughs> μπράβο, καλά δεν σε πήραν σε πω μπράβο. Να πούμε. Γιατί έμάτι, να πει μπροβό. Στον Άριζ λίγο ψηλέ ρεύσει. Δεν είσαι για μπρο. Δεν είσαι και ρουβάσμα τώρα, μιλάει. Εντάξει, κρίνουμε αυτή, το δέχουμε. Τέλο πάντων, φανω. Περάσαμε ωραία, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι ε, μέσα σε όλο τον παραλογισμό και το χαμόρα επειδή που γίνεται αυτά τα χρόνια, κάτι τέτοια, τέτοιε μορφέ τέχνη, είναι μια. Ένα μικρό φάρο ελπίδα. Δηλαδή, μαζεύεσαι, το βλέπει, λες εντάξει. Δεν είμαστε ο καθένα μόνο του, υπάρχουν και άλλοι που το βλέπουν έτσι. Και αυτό είναι πολύ σουδενή διάθεση να συνεχίσει τα πράγματα, α πούμε, και να το παλέψει. Να καλά, Συνεχίζεις, έτσι, δεν, έχει, δεν είναι τέλειο. Σε yeah. πήγαμε παράταση, συνεχίζει μέχρι, το πα... μέχρι του λαζάρου. Πάντα τέτοια, πάντα καλά. πήγαινε και σε ένα διάλειμμα τώρα, Με σφάει το σιγόρι, φέμε, γούρια! Απόφαση της κυβέρνησης είναι να εξαντλήσει τους πολίτες Μπράβο. Έχουμε σχέδιο και προχωρούμε βάσει αυτού του σχεδίου Και εγώ συμφωνώ σε αυτό Αν είναι να εξαντληθούμε, να μα εξαντλήσουν, να γίνουμε σχέδιο Μην γίνει αρπακόλα, δεν έχω χειρότερο Είναι καλό να δουλεύουμε οργανωμένα, να εξαντληθούμε οργανωμένα. Όχι χήμα. Ότι γίνεται σε αυτό τον τόπο, ότι κακό γίνεται σε αυτό τον τόπο, γιατί μόνο κακό γίνεται, να γίνεται οργανωμένα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και για αυτόν που ε, θα το υποστεί και για αυτόν που το εκπονεί Αυτά είναι τα σωστά και πρέπει να γίνονται να. Πώ θα πάει η χρονιά, το 22 Έχουμε μπει στο 22, νομίζω είναι η χειρότερη χρονιά από οικονομική απόψο από όλε τι προηγούμενε, όμω το βλέπετε εσεί κι εγώ. Πολύ μίζερα όλο αυτό και αυτοί που θα κατέβουν αύριο και στην απεργία. Μίζερα το βλέπουν διότι το 2022 θα είναι η καλύτερη χρονιά. Και θέλω προσωπικά σας διαβεβαιώσω από τις του Υπουργού Ανάδυσης και Επενδύσεων ότι το 2022 θα παραμείνει μια καλή οικονομική χρονιά για την Ελλάδα. Μπράβο! Οι επενδύσεις συνεχίζονται με αμύωτο ρυθμό. Μπράβο! Δεν θα είναι η καλύτερη που πάω. θα είναι μια καλή χρονιά. Θα παραμείνει μια καλή χρονιά όπω ήταν και οι προηγούμενε χρονιέ. Φαίνεται αυτό μέχρι τώρα έχει πάει, πάει πάρα πολύ καλά και όλοι λέμε είναι η καλύτερη χρονιά που έχουμε ζήσει το 2022. Και από καιρικά και από οικονομικά και από πλανητικά θέματα είναι ό,τι καλύτερο μα έχει τύχει. Παίρνει και οι ακροατέ, όχι εδώ οι δικοί μα, παίρνουν οι ακροατέ στο Βελόπλογο. Και αυτό ο συνάδελφο κάνει εκπομπή εκεί σε ένα ραδιόφωνο στη Θεσσαλονίκη και του λένε και του ζητάνε διάφορα. Ο Ανδρέα, σίγουρα να τα βγάζουμε πέρα. Εσεί φταίτε, που δεν είστε πρωθυπουργό. Εγώ φταίω. Δεν ψηφίσατε, ρε. <laughs> Κάτσε, ρε, Ανδρέα. Μισό λεπτό. Απάω μόνο του υπουργού, γιατί από τον το εγώ μόνο μου, θα μου βάλουν και ένα ζουρλομαντέκι. Θα είμαι από τον Δαπνή κατευθείαν. <σ Mageister> <συρίζει> Μπορεί να παρακάμψουμε τη Βουλή. Μπορεί να γίνει το δεύτερο. Κατευθείαν, δεν χρειάζεται. Τώρα, γιατί να πηγαίνει μέσω Βουλή και να μπλέξει το Σύνταγμα και κίνηση. Πάμε κατευθείαν. προς έξοδο Αθήνας. Αυτό το Γιώργια που είπε ο Βελόπουλο θέλει να καταλάβει Γιώργια με το μυαλό του Οδυσσέα την πόλη, μας ενέπνευσε. Πα, πα, πα, πα, πα. Ο Θεός, ο Χριστός και η Παναγέρα... Γιούρια! Γιούρια! Γιούρια! Γιούρια στα παλιούρια! Γιούρια! Γιούρια! Εμείς θα είμαστε ο Οδυσσέα σας λέω, θα πάρουμε την πόλη έξυπνα. Βρέ! Γιούρια! Στην πόδια σου την καινούρια! Άλτισή, τη άλλτισή πριοβολό! Άλτισή, Και θα σε πιάσω. Και μου λέει πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα Μου πα πα πα πα Στο πα πα πα πα πα πα πα πα Φάτε, φάτε, φάτε. Να πάνα να γιατί δεν μπορώ άλλο. Έχω κουραστεί. Λογικό, λογικό όλο αυτό. το ταμπλάμε τα κουλούρια. και τα παλιούρια και τα γιούρια τραγούδι ήταν αυτό, παραδοσιακό νομίζω Βιτάλι εδώ μαζί με βελόπλου τα μπλέξαμε μαζί χτες βράδυ στην έρτα έγινε το μουσικό κουτί που ήταν αφιερωμένο Πορτοκάλογλου και μόρφη, που ήταν αφιερωμένο στους πρόσφυγες της Ουκρανίας στον πόλεμο που γίνεται εκεί στη Ρώσικη βόλη κατά της Ουκρανίας υπάρχουν και διάφορες εικόνες ακόμη πιο δυσάρεστε που παίζουν τις τελευταίες μέρες από τα μέτωπα και τα πεδία των μαχών, τα μέτωπα του Παλόμι και τα πεδία των μαχών και των αμάχων, αυτό είναι το θέμα, ε, τραγούδησαν αξιόλογοι καλλιτέχνες, έφτιαξαν κάποια ντουέτα, ήταν πολύ ενδιαφέροντα. Ε, ας πάρουμε μια έτσι μικρή ηχητική γεύση. εγώ το βράδυ τη λάμπα κρατώ ψηλά να ακούνε τις θυγείς οι χρυμμένοι. να αρθούνε να Η ωραία που οριμάζει η φωνή του Γιώργου Νταλάρα. Εδώ και χρόνια οριμάζει βεβαίω. Αυτό για το παλιό κρασί. Είχε ξεκινήσει βεβαίω και με καλή φωνή. Μιλάω για αυτού που τον πάνε το Γιώργο Νταλάρα. Είναι πάρα πολύ, Υπάρχουν και οι άλλοι που δεν τον θέλουν, δεν θέλουν να τον ακούνε. Okay, Οκ, όλα δεκτά, λογικό. Αλλά όμω είναι 70, δεν κάνω λάθο ηλικία. Ε, πολύ ωραία φωνή. Την πάει όπω θέλει. Μεστομένη φωνή και μπορεί να εκφράσει τα πάντα. Πολύ μεγάλη ευτυχία σε έναν άνθρωπο αυτό να μπορεί να εκφράσει με τη φωνή σου. Με οτιδήποτε άλλο, εν πάση περιπτώσει, έχει καλλιτέχνη να θεωρήσει, να εκφράσει αυτό που είναι μέσα σου, στο μυαλό, στην ψυχή, οπουδήποτε. Νταλάρα, εδώ στην πόρτα ανοίγω το βράδυ, πρώτο πάλι το δωράκι. Και Μίλτος Πασχαλίδης και Νατάσα Μποφίλιου για το παιδί. Η ερώτηση είναι η γνωστή. Αν έχετε ένα κέρμα έτοιμο. Έχουμε ένα κέρμα και το ρίχνουμε στο παιδί. Στο για, το παιδί. παιδί. για το παιδί. Για τα παιδιά όλου του κόσμου και κυρίω τώρα σε αυτή την εκπομπή για τα παιδιά που ξεσπιτώθηκαν τόσο άγρια και τόσο άδικα σε αυτόν τον πόλεμο. Είμαστε εδώ για να δείξουμε την αλληλεγγύη μα σε όλου του πρόσφυγες. Είμαστε κατά του πολέμου και ελπίζουμε να έρθει γρήγορα η ειρήνη. Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μα γι' αυτό. Κάποτε θα έρθουν να σου πούν πως σε σ' και πως σε Έχε τον νου σου στο παιδί. Βλύσε την πόρτα με κλειδί ψέματα λε. to me. Έτσι μια μικρή ηχητική γεύση από όσα είδαμε χθε στην ΕΡΤ. Κάπω έτσι σα αποχαιρετούμε. Τρίτο μέρο του λαού, αύριο θα είμαστε εδώ και επισήμω βγήκε ανακοίνωση από την ΕΣΥΑ. Έχει τετράωρη στάση εργασία από τι 12 ω τι 4. Οπότε, εμεί θα είμαστε κάτω στο κέντρο τη Αθήνα με του διαδηλωτάς. Ε, ευχαριστημένοι είμαστε κι εμείς με όλα αυτά που γίνονται. Αλλά θα πάμε έτσι για, για τα υπόλοιπα. Οπότε, θα τα πούμε την 5η, τρίτο μέρο του λαού. Μα στο μαγκαζίνο. Γεια σα. Αποστολάκω. Να. Τι κάνει καλά, είσαι Καλά. Πε του εκεί πέρα να αλλάξουν τον τρόπο που επικοινωνούμε με εσένα. Δεν μπορώ εγώ να περιμένω να ακούω όλε τι ηλικιότητε τη, τη, τη, τη, τη, τη διαφημίσει. Σωστό, αυτό το είπαμε. Δεν θέλω να ακούω ότι. Και, και δεν θέλω να ακούω διαφημίσει καταρχήν. Γιατί έχουν ηλικίο πνεύμα. Δεν μπορώ, δεν αντέχω. Έλα, ηρεμήσει, εντάξει. Ένα που θέλω να πω είναι ότι ο Θήμιος προηγουμένω είπε δεν βλέπει, λέει, ότι ο Πούτιν βομβαρδίζει του Ουκρανού. Έτσι στα καλά, καθούμε να ένα πρωί Και βομβαρδίζει του Ουκρανού. Μήπω ξέρουμε ποια ήταν η αιτία. Για πε. Τι να πω. Όσο oh, καιρό γίνεται 8 χρόνια στην Ανατολική Ουκρανία και κανένα δεν πήρε χαμπάρι. Και τώρα του πειράζει, δηλαδή επειδή οι βόμβε αυτέ πέφτουν στην Ουκρανία, αυτέ που έβλεπε στη Συρία, στην Λιβύη, στο Ιράκ. Δεν ήταν οι ίδιε Γιατί τότε δεν είχαν βγει στου δρόμου ο κόσμο. Στην Αγγλία. Ναι, κατάλαβα. Να καλά. Όχι, να μην είσαι καλά. Μην είσαι καλά μα δεν θε να είσαι καλά. Δεν θα κάτσω Όχι, θα κάτσω να σκάσω.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 Τροφοδοτία αυτά. Ε, τώρα εγώ φταίω. Αυτό ένα μηδέν. Ποιος αυτός, αυτό τους αυτό, ολίδιους που κάνει το κυβερνήτη δική του η Ελλάδα να κάνει ό,τι θέλει. Ακούρα, δε τι πάθαμε την Παρασκευή. Παραγγείλαμε σουβλάκι και κάτσαμε να δούμε φυσικά την Νικολούλη, γιατί θέλουμε να μάθουμε οπωσδήποτε αν η συνταστρία του ζωοδίου τη Ρούλα είναι ίδια, ταιριάζει τέλο πάντων με του άντρα τη. Καταλαβαίνει. Και αντί για σουβλάκια μα, ήρθα από στολί μου μια πίτσα. Να με τα συγχωρήσεω. Ε, δεν σε χάλασε, εντάξει, έλα και η πίτσα καλή είναι. 3.30 το σουβλάκι από 2.80 την προηγούμενη εβδομάδα. Ε, ναι, ε, ναι σουβλάκι. Τα έχει όλα μέσα. Έχει και σαλάτα, έχει Είχε. και πρωτενη, έχει Είχε. και άμηλο. Καλά σε παρακαλώ. Ναι, αλλά 330 είναι μεγάλη πίτσα που μα ήρθε. Πολλά και ο κόσμο μα. Δεν πειράζει. Μαθημένο είναι κόσμο σα. Και στα δικά σα έχουμε. Και αλλά χαλάρη η ρε παιδί μου, γιατί μάθαμε ότι αυτή η καιταμενή, άμα λύτη χορηγήσει σε σωστή δόση. Θα είναι σαν φυσιολογικό ρε παιδί μου. Το περνά έτσι. Καταλαβαίνε είναι φυσιολογικό στο θάνατο. Λοιπόν, πάντα για να βούμε και το στραβότο δίκαιο, αυτή η συμφορά έχει ονοματεπόν. Λέγεται ρούλα πισπιγου, εντάξει, δεν είναι α σαν το γνωστό κοσμήματο.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 Αποστολάκο, έλα πάλι. Ξέχασα να σου πω ότι είναι απαράδεκτο αυτό το παζισταριό Ζελένσκι να μιλήσει στο ελληνικό κοινοβούλιο. Μάλιστα, έχει. νομίζω μου το έχει πει και άλλη φορά. Είμαι εκνευρισμένο διότι αυτοί οι ηλίθιοι δέχονται μέσα στο ιερό κοινοβούλιο τη Ελλάδα να μιλήσει αυτός ο θεατρίνο. Oh. Θέλω να το ξαναπώ πάλι Έχεις κόψει <ελίδι> έχεις γίνει πάνω σκαμμένος, τι γίνεται. <ελίδι> δεν μπορεί αυτό το να μην πινά... Ε Άμα δεν μπορεί, δεν μπορεί, τέλος. Αλλά το έχει πίνε τα κάνουμε τώρα. Θέλω να πάρουμε όλε τι μαρινέλε στα χέρια και να πάμε μέσα στη βουλή. Τύριε Μαρινέλα, είναι, Μαρινέλα. Δεν μπορώ να το πω τώρα. Ε, και τώρα πώ θα καταλάβω. Το... Να το κόψει αυτό, θα το πω, θα πει. Δεν θα πει. Ναι, ναι, πες το γλύφτον. Το ναι. Α, και δεν να το πω αυτό, Αυτό που είχε στο σωστό εδώ, το μπαρ. Και εγώ πρέπει να το καταλάβω αυτό. Και τι είναι που το καταλάβεις, δεν είσαι έξυπνος. Τέλος πάντων, ε, δεν μπορώ να πω ότι δεν είμαι, οπότε το κατάλαβα. <Ρι>